Στηρώσομαι την Δέη Συνήμων το Κυρίο, Κύριε Λέησον. Υπέρ των Προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δέηθομαι, Κύριε Η Υπέρ του Ρησθήναι ημάς από πάσης τλίψεως, Οργής κινδύνου και ανάγκης του κυρίου δειθόμε Κυριε Ελευσόν, αντιλαβούς όσον ελευσόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ιχάρητη Κυριε Ελευσόν, την ημέραν πάσαν τελειάν αγιάν Ηρινική και αναμάτητών, παρά του κύριου έτη σώμεθα. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή σήμων. Ανώδιναν πέσαι τα ειρηνικά και καλή απολογία. Την επιτούρου βήματο του Χριστού έχει σώμεθα. τον Αγίας Αχράντου ή περιβολογιμένης Αναδόξου, δεσμευτήσαμεν τον το Θεό, Θεό και την Παρθένο Μαρία, με τα πάντα των Αγίων μη μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μόντου μοναγενούς Ιησού με θυεβλογιτόσι συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό συπνέυματι νύν και αί και εις του σεώνας τον εονο Όμηρη νιπάσι και το πνεῦμα Πίσω μεν αλήλους, ήνα ενομονία μολογήσομε. Αδελαιωμένη αγιαμλέπα, τριάδα μουσική αγωνίζω. Ταστήρας, ταστήρας, εν Σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα Ποιητή του ουρανού και εγείς Χωρατών τε πάντων και αγράτων Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, Τον Υιό του Θεού τον Μοναγενή Τον η γεννηθέντα Προπάντων των αιώνων Φως εκ φωτός θεών αληθινών Εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα Ου το τα πάντα κατελθόνται εκ των και στα προθέντα εκ του Αγίου και Μαρίας του Αυθένου και ενανθρωπίσαντον. Σταυροθέναται η περιμόνη του ποντίου πυλάτου και παθόντα και τα φέντα και ανασάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανεφόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκκαισιών του Πατρός και πάλι εργόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουτηές εν Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Χίριον, το Ζώριον, το Εύκτη Πατρός Εκπορευόμενον, το Συμπατρή και Υιός Υπροσκυνούμενον και Συνδοξαζόμενον, το Τωραλής Ανδιά των Πρωθυνών. Εις βίαν αγείαν καθολική και Αποστολική εκκλησίαν, ομολογώ εμβάτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρόν και ζωή του